Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους Ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας Σήμερα ξεκινά στα Ιωάννινα η για την υπόθεση ευθυνών του προσωπικού της σχολής για τα βασανιστήρια που υπέστη ο φοιτητή Βαγγέλης Γιακουμάκης Στο εδόλιο θα καθίσουν ο πρώην διευθυντής της σχολής η υπεύθυνη της αστείας και ο πρώην Υπουργό και βουλευτής Χρήστος Μαρκογιαννάκης για την ΕΡΤ Μαρίνα Μα Σεισμική δόνηση ένταση 4,3 βαθμών τη κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε 24 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στα Γιάννα. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό του τελευταίου 24 ώρου, ενώ δύο ακόμη σεισμικέ δονήσεις σημειώθηκαν μετά τις 9 το πρωί. Καθίζει σε 5 μέτρων στο Πιζάνι σε ιδιωτική έκταση. Δυναμικές κινητοποιήσεις προκειμένου να μην εγκατασταθεί και να μην λειτουργήσει ο σταθμός διωδίων στην τη στα όρια των ομών Εύρω και Ροδόπης, προγραμματίζουν το επόμενο χρονικό διάστημα οι φορείς της Στράκης. Όπως τονίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη η περιοχή της Στράκης δεν αντέχει άλλα διώδια καθώς η οικονομική αφέμαξη σε όλες παραγωγικές τάξεις θα είναι πρωτόγνωρη. Έρτορη Στιάδας, την απόφαση να κοιμούνται πλέον μέσα στα σπίτια τους ξεκινώντας από την απόψινή βραδιά πήραν οι δικαιούχοι των εργατικών κατοικιών του Άι Γιάννη δηλώντας αγανακτισμένοι από τις συνεχείς καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των έργων Ίδρευσης, Αποχέτευσης και Σύνδεσης με τη ΔΕΗ εδώ και έξι χρόνια. Για την Αρτ Λίκουργος Κεδόπουλος. Πανικάρια συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα 5η 20 Οκτωβρίου στι 8 το βράδυ στην πλατεία Ευδήλου. Ενάντια στην υποβάθμιση των υγειονομικών υπηρεσιών στην Ικαρία, με πρώτο θέμα την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματο της τελέχωση των Περιφερειακών Ιατήρων και των κέντρο Υγεία Ευδήλου. Από την Ικαρία, Γιώργος Βυξαράτ για την Ερτεγίου. Σαράντα Σύριοι πρόσφυγε φιλοξενούνται με ευθύνη τη ΥΠΑ τη Αρμοστία του ΟΗΕ σε ξενοδοχείο στο Ρίο Αχαία. Αυτά και άλλα 160 άτομα που αναμένονται θα μείνουν στην περιοχή από μία εβδομάδα έως τρεις μήνες έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με την κατάστασή τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αθανασία Σταμοπούλου, Ερτ Πάτρας όπως και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στην Καρδίτσα θα πραγματοποιηθεί αύριο αντιπολεμική, αντιφασιστική κινητοποίηση αλληλεγγύης στους πρόσφυγες. Οργανώνεται από την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Καρδίτσα στην κεντρική πλατεία της πόλης και συμμετέχουν και άλλες οργανώσεις. Δωραμήτρα, Καρδίτσα, Δίκτυο Θεσσαλίας τη ΕΡΤ. Την επαναπροκήρυξη 8 θέσεων γιατρών σε άγωνα νησιά, ζήτησε η διοικήτρια τη Δεύτερη, είπε Όλγα Ιορδανίδου, από το Υπουργείο Υγεία. Πρόκειται για θέσει για τι οποίε δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον στην προηγούμενη προκήρυξη για τα νησιά Καστελό, Ριζοσίμη, Τίλο, Χάλκια, Καθονήσικου, Φωνίσια, Όλυμπο Καρπάθου και Λυψού. Για την Ερτρόδου Αριστίδης Μιαούλη. Χωρί στενοφόρο κινδυνεύει να μείνει Πύλιο κινητοποίηση στο κέντρο υγείας αργαλαστής είναι καινούριο και η πέμπτη υγειονομική περιφέρεια θέλει να το διαθέσει στο ΕΚΑΒ έντονες αντιδράσεις των κατοίκων για την Ερτβόλου Μαρία Δημητρίου Έχασε την μάχη με τον Καρκίνο σήμερα τα ξημερώματα ο περιφεριάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Στράκης Γιώργος Παυλίδης ο οποίος νοσηλευόταν εδώ και μέρες στο νοσοκομείο Ξάνθης για την Ε την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου με θέμα συζήτηση στο ΤΕΗ τη πόλη, την επισκευή και επαναλειτουργία των παιδικών χαρών, ζητούν με αίτημά του οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των παρατάξεων τη Αντιπολίτευση του Δήμου Πύργου. Για την ΕΡΤ Πύργου, Μαρία Λάγιου. Εκδήλωση με θέμα κρίση και ναρκωτικά διοργάνωσε ο Σύλλογο Γυναικών Νέους Σκοπού το Σάββατο 22 Οκτωβρίου με ομιλήτρια την πρώην Διευθύντρια τη Μονάδα Απεξάρτηση 18 Άνω, Κατερίνα Μάτσα. Για την ΕΡΤ Σ Λεωνίδας Κασάρη. Δημόσια παρέμβαση από την Σχολή Επιστήμης Φυσική Αγωγή και Αθλητισμού και τι Διευθύνσει πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Τρικάλων με επιστολή προ του αιρετού τη αυτοδιοίκηση και του φορεί για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου σε δημόσιου χώρου. Τρικάλα Αλέξανδρο Ζαούτσο, Δίκτυο Θεσσαλία τη ΕΡΤ. Μηχανικοί του Υπουργείου Εσωτερικών επισκέφτηκαν το Δήμο Ζακίνθου και τον κορεσμένο Χιτά, προκειμένου να σχηματιστεί τεκμηριωμένη απάντηση για την αποφυγή τη απειλή ημερήσιου προστήμου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έρτε Ζακίνθου, Πέτρο Πομόνη. Πρωτοβουλίε με νέο διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό αναλαμβάνει ο Δήμος Καλαμάτας ως προ την τοπική διαχείριση των απορριμμάτων τη στιγμή που ο Δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας έχει ταχθεί υπέρ της περιφερειακής διαχείρισης και μόλις πριν λίγες μέρες δήλωνε πως η σχετική σύμβαση με την Τέρνα θα έχει υπογραφεί μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. Για την ΕΚΤ Καλαμάτας, Φαγγέλης Ποτέλης. Τέλος του χρόνου θα δοθούν οι αποζημιώσεις για τα αμπέλια της Κρήτης που επλήγησαν από ανεμοθίαλα και κάψωνα μέσα στο 2016 όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Φάνης Κουρεμπές που επισκέπτεται το Ηράκλειο. Από την Άρτη στα Σταυρούλα Κατσουλάκη. Στου 4 τόνου αναμένεται να διαμορφωθεί η φετινή παραγωγή του κρόκου, του χρυσαφιού τη δυτικο-μακεδονική σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγών, Κοζάνης Νικοπατσιούρα, ο οποίο σημείωσε ότι την τελευταία πέντα αιτία οι καλλιεργούμενες εκτάσει έχουν αυξηθεί κατά 100 φτάνοντα για φέτο στα 5.500 στρέμματα έναντι 2.000 τρεμάτων που ήταν τα τελευταία χρόνια. Για την Ερτ Κοζάνη Δέσπινα Μαραντίδου. Άριστη καλλιεργητική και εξαγωγική χρονιά για τα σταφύλια του Παγκαίου Καβάλα, σα ξέρωστά Ερτ η επαναλειτουργία του Σιδηροδρόμου Πελοποννήσου βρίσκεται στο επίκεντρο του Διεθνού Συμποσίου με τίτλο Τρένο, Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη που θα πραγματοποιηθεί στη Ζηρίχη σήμερα και αύριο. Δέσπινα Αρσένη Ερτρίπολη. Τον προστάτη του Άγιο Αρτέμιο γιόρτασαν και οι αστυνομικοί στην Σάμβα. Σάμο για την Αρτεγέου Ήταν οι από την περιφέρεια σε τίτλους.